Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, λόγος πέμπτος, περί για την πραγματική και γνήσια μετάνοια και για τους Αγίους Καταδίκους και για την φυλακήν. Ο Ιωάννης, ο μαθητής, κάποτε την ημέρα της Αναστάσεως έτρεξε πριν από τον Πέτρο στον τάφο του Κυρίου και εμείς ετοποθετήσαμε το λόγο της υπακοής πριν από το λόγο της μετανοίας. Διότι ο Ιωάννης έγινε τύπος υπακοής, ενώ ο Πέτρος τύπος μετανοίας. Δεύτερον, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θηγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απειλαγμένο από εσχήνη. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριο, με έργα αρετής, αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών Σημαίνει επινοητής μοριών του εαυτού του. Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της σκυλιάς με νηστεία και χτύπημα της ψυχής με υπερβολική συνέστηση. Τρίτον. Τρέξατε και ελάτε. Ελάτε όλοι όσοι παροργήσατε το Θεό για να ακούσετε αυτά που έχω να σας διηγηθώ. Συγκεντρωθείτε για να δείτε αυτά που μου έδειξε ο Θεός προς οικοδομήν. Ας τοποθετήσουμε πρώτη και ας προτιμήσουμε μία διήγηση που αναφέρεται σε τιμημένου εργάτες της αρετής που ζούσαν χωρίς τιμή. Τέταρτον, όσοι ανέλπιστα πέσατε σε κάποια αμαρτία, ας τα ακούσετε αυτά και ας κρατήσετε αυτά και ας τα μιμηθούμε. Σηκωθείτε και καθίστε να ακούσετε κι εσείς που είστε πεσμένοι από τις αμαρτίες. Δώστε προσοχή στο λόγο μου, αδελφοί μου. Ανοίξετε τα αυτιά σας, όλοι εσείς που θέλετε με πραγματική επιστροφή, να συμφιλιωθείτε πάλι με το Θεό. Όταν άκουσα εγώ, μικρός και αδύνατος, ότι ήταν σπουδαίος και θαυμαστός ο τρόπος τη ζωής και η ταπείνωσης, Αυτόν που έμειναν στην απομονωμένη μονή, την λεγόμενη φυλακή, η οποία υπαγόταν στον εξαίρετο εκείνο φωστήρα που αποραναφέραμε, παρακάλεσα τον Όσιο να την επισκεφτώ. Και πράγματι, υπεχώρησε στην παράκλησή μου, ο μέγα εκείνο ποιμήν, μη θέλοντα ποτέ να λυπήσει άνθρωπο. Μόλις έφτασα λοιπόν στη μονή. Αυτόν που μετανοούσαν και στον τόπο Αυτόν που αληθινά πενθούσαν, αντίκρισα πραγματικά, αν μπορούμε να το πούμε, πράγματα που οφθαλμόσαμε λούς ανθρώπου δεν είδε και αυτή η ραθή μου δεν άκουσε. Και νους ανθρώπου οκνηρού δεν φαντάστηκε, όπω λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Είδα, αδελφοί μου, και άκουσα πράγματα και λόγια που έχουν τη δύναμη να εκβιάσουν το έλεος του Θεού. Τρόπους και μορφές ασκήσεως που μπορούσαν να κάμψουν σύντομα τη φιλανθρωπία Του. Άλλους από τους ενόχους αυτούς και επιπλέον ενόχους τους είδα να ίστανται όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί στην ύπεθρο. Να έχουν τα πόδια κίνητα. Και από την πίεση του ύπνου και τη βία που εξασκούσαν επάνω στη φύση τους να πηγαίνουν πέρα δόθε κατά τρόπο αξιολύπητο να μην προσφέρουν στον εαυτό τους καμιά ανάπαυση αντίθετα να τον επιπλήτουν να τον ξυπνούν και να του επιτίθενται με ατιμίε και ύβρις Άλλου τους είδα να ταινίζουν τον ουρανό με ύφος αξιολύπητο και με οδειβρμούς και κραυγές να επικαλούνται από εκεί τη βοήθεια Άλλου να ίστανται στην προσευχή, δένοντας τα χέρια πίσω σαν τους καταδίκους, σκύβοντα το σκηδροπό πρόσωπο κάτω, κρίνοντας και καταδικάζοντας τον εαυτό τους ανάξιο να ατενήσει έστω προς τον ουρανό. Να μην έχουν να πούν ή να προσφέρουν κάτι στο Θεό από την αμηχανία που τους προκαλούσε η σκέψη και η συνέστηση της αμαρτωλότητός τους. Να μην βρίσκουν πώς και από πού να αρχίσουν την οικεσία. Να παρουσιάζουν μόνο στο Θεό μια ψυχή αμίλητη και ένα νουάφωνο γεμάτο από σκοτισμό και από κάποια απελπισία. Άλλοι πάλι να κάθονται στο έδαφος με σάκο και σποδό. Να έχουν το πρόσωπο χωμένο στα γόνατα και να κτυπούν το μέτωπο στη γη. Άλλοι να κτυπούν το στήθος τους, να καταδικάζουν και να ανακαλούν την αμαρτωλή του ψυχή και ζωή. Μερικοί από αυτούς έβρεχαν το έδαφος με τα δάκρυά τους και μερικοί που δεν είχαν δάκρυα επλήγωναν το σώμα τους με δυνατά χτυπήματα. Άλλοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν την πίεση της καρδιάς ολόλιζαν για την ψυχή ως αν για νεκρό. Κι άλλοι βογγούσαν σιωπηλά εσωτερικά και εμπόδιζαν να εξέλθει από το στόμα τους βογγητό. Μερικές φορές, μη μπορώντας να συγκρατηθούν, αναστέναζαν κοφτά απότομα. Οι δαϊκοί μερικούς, που έδειχναν σαν παράφρονες, τόσο με τα φερσίματά τους, όσο και με το κλείσιμο στον εαυτό τους, έδειχναν Σαν αποσβολωμένοι από την πολλή αδειμονία, γεμάτη σκοτισμό και σχεδόν ανέστητη για κάθε πράγμα τη παρούσης ζωή. Είχαν αυτοί οι αδερφοί βυθίσει το νου του στην άβυσο τη ταπεινώσεω, και με το πύρ των θλίψεων είχαν τηγανίσει και καταξηράνει τα δάκρυα των οφθαλμών του. Άλλοι Κάθονταν με με βαθιά σκέψη. Τους είδαν να σκύβουν στη γη, να κινούν αδιάκοβο το κεφάλι τους, να αναστενάζουν και να μουγκρίζουν σαν λιοντάρια από τα βάθη της καρδιάς τους, μέσα από τα δόντια τους. Μερικοί από αυτούς προσεύχονταν γεμάτη ελπίδα και επιζητούσαν τέλεια άφεση. Άλλοι, από ανέκφραστη ταπείνωση, καταδίκαζαν και έκριναν τον εαυτό τους έκριναν τον εαυτό τους ανάξιος συγχωρήσεως και έκραζαν πως δεν μπορούν να απολογηθούν στο Θεό Μερικοί έκλυπαρούσαν να τιμωρηθούν εδώ για να ελεηθούν εκεί Άλλοι που ήσαν συντριμμένοι από το βάρος της συνειδήσεως έλεγαν με ειλικρινή πόθο «Είμαστε ευχαριστημένοι αν ούτε κολλαστούμε ούτε αξιωθούμε της Επουρανίου Βασιλείας. Είδα εκεί μέσα ψυχές ταπινές και συντριμμένες, που λύγιζαν από το βάρος του φορτίου των αμαρτιών και με τις κραυγές τους προς το Θεό μπορούσαν να κάνουν και τις ανέστητες πέτρες να ραγίσουν. Σκυμμένοι προ τη γη κράυγαζαν. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, μα αξίζει κάθε τιμωρία και κάθε κόλασης και δικαίως. Κι αν ακόμη συναθρίζαμε όλη την οικουμένη να πενθεί για μας, δεν θα ήταν αρκετό να μας δικαιώσει για τόσα χρέη που έχουμε. Ένα μόνο παρακαλούμε, ένα δισοπούμε, ένα ηκετεύουμε. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Αυτό που αναφέρεται στον έκτο ψαλμό του Δαβίδ. Μήτε δηλαδή να μας τιμωρήσεις με τη δίκαια κρίση σου, αλλά μα μας αντιμετωπίσεις με την επίοικαιά σου και αρκεί αυτή να μας απαλλάξει λίγο από τη βαριά απειλή σου και από τις κρυφές και άγνωσες τιμωρίες της κολάσεως. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε τέλεια άφεση, διότι πώς να το κάνουμε αυτό, Άνθρωποι που δεν φυλάξαμε καθαρό το μοναχικό μας επάγγελμα, αλλά το μολύναμε και μάλιστα μετά από τη φιλανθρωπία και συγχώρηση που προηγήθηκε, τη συγχώρηση δηλαδή μετά το βάπτισμα και πρώτης κουράς μας ημών των αμαρτωλών. Μπορούσε εκεί, αγαπητοί μου, μπορούσε εκεί να δει κανεί να πραγματοποιούνται πλήρως τα λόγια του Δαβίδ. Μπορούσε να δει ανθρώπους που σαν ταλαιπωρημένοι και κυρτωμένοι συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής τους, που όλη την ημέρα περπατούσαν σκυθροποί, που ανέδιδαν δυσοσμία από σαπισμένες πληγές του σώματός των. Ανθρώπους που δεν φρόντιζαν τον εαυτό τους, που ξεχούσαν να φάνε τον άρτο τους, που έπιναν το είδωρο αναμεμειγμένο με δάκρυα και τρογαν χώμα και στάκτη μαζί με τον άρτο, που είχαν τα οστά κολλημένα στο δέρμα και μοιάζαν με ξερό χορτάρι. Τίποτε άλλο δεν μπορούσες να ακούσεις εκεί, παρά μόνο αυτά τα λόγια. Ουέ, ουέ, αλίμονο, αλίμονο, δίκαια, δίκαια, λυπήσου μας, λυπήσου μας δέσποτα. Άλλοι έλεγαν «Ελέησέ μας, ελέησέ μας». Κι άλλοι ακόμη πιο λυπητερά «Συγχώρησέ μας». Συγχώρησέ μας δέσποτα αν είναι δυνατόν. Μπορούσες να δεις εκεί φλογισμένες γλώσσες που κρέμονταν έξω από το στόμα. Άλλοι τιμωρούσαν τον εαυτό τους στον κάψωνα και άλλοι βασάνιζαν τον εαυτό τους στο ψύχος. Μερικοί δοκίμαζαν από το ίδωρο τόσο όσο μόνο για να μην πεθάνουν από τη δίψα. Και μερικοί αφέτρωγαν λίγο από τον άρτο τον υπόλοιπο τον πετούσαν με το χέρι μακριά λέγοντας πως είναι ανάξι να γευτούν την τροφή των λογικών ανθρώπων αφού διέπραξαν τα έργα των αλόγων ζώων. Πού να εμφανιστεί ανάμεσά τους γέλιο, πού αργολογία και θυμός, πού οργή. Αυτοί δεν γνώριζαν αν υπάρχει ακόμη οργή μεταξύ των ανθρώπων, διότι το πένθος του είχε σβήσει τελειω το θυμό μέσα τους. Πού εκείνα συναντησει την αντιλογία... Πού γιορτή, πού παρησία, πού ευχαρίστηση και περιποίηση του σώματος, πού ίχνος καινοδοξία, πού ελπίδα τρυφή, πού ενθύμησης ίνου, πού γεύση φρούτων, πού παρηγορία χύτρα, πού γλύκισμα για το λάριγκα, όλον τούτον η ελπίδα είχε για αυτού. Πού να συναντήσει αυτού μερηνά για επίγια πράγματα, Πού να συναντησει αυτούς μέρημνα για επίγεια πράγματα, πού κατάκριση κάποιου ανθρώπου, Ουθενά. Όσα έλεγαν και κράβγαζαν αυτοί προς τον Κύριο ήταν τα έξις. Περικοί σαν να το εμπρός στην πύλη του ουρανού Κτυπούσαν δυνατά το στήθος και έλεγαν στο Θεό Άνοιξε μας, άνοιξε, ό, δικαστά Άνοιξε μας, αφού εμείς με τις αμαρτίες μας εκλείσαμε για τον εαυτό μας την πύλη Άλλοι έλεγαν επίφανον το πρόσωπό σου μόνο και σωτησόμεθα ένας έλεγε, «Επίφανον εν τη σκότη και σκιά θανάτου καθημένης ταπεινής του Ισαΐα». Άλλος πάλι, «Ας μας προλάβουν γρήγορα, Κύριε, οι εκτριμίσου Σου, οι Κύριε, διότι χαθήκαμε, διότι απελπιστήκαμε, διότι σβήσαμε τελείως». Μερικοί από αυτούς έλεγαν, θα φανερωθεί άραγε πλέον σε εμάς ο Κύριος και άλλοι. Εξόφλησε άραγε η ψυχή μας το χρέος στον υπέρβλητο. Θα καταπραγηθεί άραγε τώρα πλέον από εμά ο Κύριος. Θα τον ακούσουμε άραγε να λέγει σε μάς τους δεμένους, με άλλη τα δεσμά, εξέλθετε. Και σε μάς που βρισκόμαστε στον άδειο της μετανοίας, είστε συγχωρημένοι. Έφτασε άραγε η κραυγή μας στα αυτιά του Κυρίου. Όλοι περνούσαν τον καιρό τους έχοντας συνεχώς μπροστά στους οφθαλμούς τον θάνατο και λέγοντας «Άραγε ποια θα είναι η κατάληξης. Άραγε ποια θα είναι η απόφασης. Άραγε ποιο θα είναι το τέλος μας. Άραγε υπάρχει επαναφορά. Άραγε υπάρχει συγχώρηση σε εμάς τους σκοτεινούς, τους και καταδίκους». Άραγε μπορεί η δέησή μας να φτάσει ενώπιον του Κυρίου ή γύρισε πίσω ταπεινωμένη και ντροπιασμένη. Άραγε αν έφτασε τι κατόρθωσε πόσο τον εξευμένησε και πόσο ωφέλησε πόσο ενήργησε διότι βγήκε από ακάθαρτα στόματα και σώματα που δεν έχουν πολύ δύναμη. Άραγε αυτή η κραυγή μας συμφιλίωσε τελείως με τον κριτή; Άραγε εν μέρη. Άραγε για τα μισά τραύματά μας. Επειδή είναι πράγματι μεγάλα και χρειάζονται πολλούς υδρότες και μόχθους. Άραγε μας πλησίασαν καθόλου οι φυλακές μας άγγελοι ή ήστανται ακόμη μακριά. Αν εκείνοι δεν μας πλησιάσουν, όλοι μας οι κόποι είναι και ανοφελείς, διότι η προσευχή μας αν δεν την πάρουν οι προστάτες μας άγγελοι, ερχόμενοι πλησίον και την προσφέρουν στον Κύριο, δεν έχει δύναμη παρησία, ούτε φτερά καθαρότητος για να φτάσει σε Αυτόν. Γι' αυτά πολλές φορές και μεταξύ τους απορούσαν και έλεγαν Άρα «Άραγε αδερφοί, κατορθώνουμε τίποτε». Άρα «Άραγε πετυχαίνουμε αυτό που ζητάμε». «Άραγε μας δέχεται πάλι ο Θεός». «Άραγε, άραγε, άραγε, άραγε, μας ανοίγει τη θύρα!» Κι άλλοι απαντούσαν, «Ποιος ξέρει, όπως το είπαν οι αδελφοί μας οι Νεβίτες, μήπως μεταμεληθεί ο Κύριος και μας λυτρώσει από τη μεγάλη αυτή τιμωρία». Εμείς όμως ας πράξουμε ότι εξαρτάται από εμά, και αν μεν μας ανοίξει πολύ καλά, είδε μη ευλογητός Κύριος ο Θεός, ο οποίος δίκαια μας έκλεισε έξω. Πριν όμως, ας επιμείνουμε χτυπώντα μέχρι το τέλος αυτής της ζωής μας και ίσως βλέποντας την πολύ μας ανέδεια και επιμονή, μας ανοίξει ο αγαθός. Γι' αυτό και έλεγαν παρακινώντας σε αυτούς τους μετά, δράμομεν αδελφοί, δράμομεν, α τρέξουμε». Έχουμε ανάγκη δρόμου και μάλιστα δρόμου σκληρού, διότι έχουμε μείνει πίσω από την καλή μας συνοδεία. Ας τρέξουμε χωρίς να λογαριάζουμε την ακάθαρτη και ταλέπορη σάρκα μας. Α τη φωνεύσουμε κι εμείς όπως μας φώνευσε κι αυτή έτσι και έκαναν οι μακάρι εκείνοι οι υπόδικοι. Έβλεπες αυτούς γόνατα αποσκληριμένα από τις πολλέ μετάνιες, οφθαλμούς λιωμένους και βυθισμένους στο βάθος των κογχών, απογυμνωμένοι από τρίχες, με μάγουλα πληγωμένα και φλογισμένα από τη φλόγα των θερμών δακρύων. Έβλεπες πρόσωπα χλωμά και καταμαραμένα, που δεν ξεχώριζαν καθόλου από πρόσωπα νεκρών. Πού να βρεθεί εκεί στρώμα, πού καθαρό ή στερεό ένδυμα. Όλα ήταν σχισμένα, ακάθαρτα και σκεπασμένα με ψύρες, Πού να συγκριθεί με τη δική τους ταλαιπωρία η ταλαιπωρία των δαιμονισμένων. Πού εκείνων που θρουνούν τους νεκρούς. Πού εκείνων που ζουν εξόριστοι. Πού η τιμωρία των τα καταδικασμένων για φόνο ούτε συγκρίνεται η αθέλητη παίδευση και τιμωρία αυτών με τη δική τους την θεληματική. Και σας παρακαλώ, αδελφοί, να μην τα θεωρήσετε σαν μύθους όσα σας είπα. Οικέτευαν οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές το μεγάλο εκείνο δικαστή, τον ποιμένα τους εννοώ, τον άγγελο που ζούσε μεταξύ των ανθρώπων, να περισφύξει τα χέρια και τον τραχυλό τους με σιδερένια δέσμα, και να δέσει τα πόδια τους στο τιμωρητικό ξύλο και να μιληθούν από αυτά πριν να τους δεχθεί το μνήμα. Ακόμα δε, ούτε και σε μνήμα να ζουβάλουν. Δεν θα κρύψω καθόλου ούτε την ελεημένη ταπείνωση αυτών των πραγματικά μακαρίων, ούτε τη συντριμμένη προς το Θεό αγάπη και μετάνοιά τους. Καθών χρόνων η καλή αυτοί κάτοικοι της χώρα της επρόκειτο να αναχωρήσουν προς τον Κύριο και να παρασταθούν μπρος το αδέκαστο βήμα, βλέποντας ότι τελειώνει πλέον η ζωή τους, μέσω του προσταμένου τον εκουλυπαρούσαν με όρκους το Μέγα Υγούμενο, να μην αξιωθούν ανθρώπινοι σταφείς, αλλά να πεταχτούν σαν ζωά άλογα, ή στο ρέμα του ποταμού, ή στα θυρία του αγρού. Και πολλές φορές υπήκουσε και το έκανε ο εκείνο Δίνοντα εντολή να μην του σκυδέψουν, χωρί τιμή να μείνουν και ψαλμοδία. Πόσο δε φοβερό και ικτρό ήταν το θέαμα τη τελευταία ώρα. Όταν δηλαδή οι συγκατάδικοι αντιλαμβάνονταν πω κάποιον, κάποιο πριν από αυτού επρόκειτο να αποθάνει, ενώ ακόμη είχαν αισθήσει τον περικύκλωναν, και η δίψα και το πένθο με επιθυμία το αληξιολύπητο ύφο και τα λυπηρά λόγια κουνούσαν το κεφάλι, υπέβαλαν ερωτήσεις σε αυτόν που έφευγε. Με θερμή συμπάθεια του έλεγαν «Τι γίνεται, αδερφέ μου, συγκατάδεικε, πώς βλέπεις τα πράγματα, τι γινεται αδελφέ μου συγκαταδεικε πως βλεπεις τα πραγματα τι λέγει, τι καταλαβαίνεις, απέτυχες με τους κόπους σου αυτό που ζητούσες ή το κατόρθωσες». Άνοιξε ή ακόμα αισθάνεσαι ω ένοχος, έφτασες ή απέτυχες, έλαβες λοιπόν κάποια πληροφορία ή έχεις αβέβαια ελπίδα. Έλαβες άνεση και ελευθερία ή ταλαντεύεσαι και αμφιβάλλει ακόμα λογισμό σου, αισθάνθηκε στην καρδιά σου κάποιο φωτισμό ή βλέπεις ότι παραμένει ακόμα στο σκότος και στην ατιμία. Άκουσες μέσα σου καμιά φωνή να σου λέει «Είδε η γης γέγονας» Ιωάννου, πέμπτο κεφάλαιο. Άκουσες φωνή να σου λέγει «Αφιεντέσια αμαρτία» «Η πίστη σου σε σοκέσαι» Λουκάς 7ο. Ή μήπως αισθάνεσαι πως ακούεις ακόμα τη φωνή, σαν η αμαρτωλοί στον άδυν, «Κι αφού δέσετε τους πόδας και τα χείρα, εκβάλετε εις το σκότος». «Τι λέγεις λοιπόν αδελφέ, πες, πες μας, σε ικετεύουμε για να μάθουμε κι εμείς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Για σένα πλέον έκλεισε η προθεσμία και δεν θα σου δοθεί άλλη ιστονεόνα. αιώνα». Σε αυτά τα φοβερά ερωτήματα... Άλλοι από τους ετοιμωθά απαντούσαν «Ευλογητός Κύριος, ως ού την προσευχήνη νημών και το έλεος αυτού αφημών». Και άλλοι πάλι έλεγαν «Ευλογητός ο Κύριος που δεν μας παρέδωσε στα δόντια να μας φάγουν». Άλλοι γεμάτοι οδύνη έλεγαν «Άραγε θα κατορθώσει η ψυχή μου να περάσει το αδιαπέραστο είδωρ». Δηλαδή το πλήθο των πονηρών πνευμάτων του αέρος, ψαλμός Ρ.Κ.Γ. Δεν τολμούσαν ακόμη να ξεθαρέψουν, αλλά εσκέπτονταν συνεχώς τι γίνεται σε εκείνο το κριτήριο. Κι άλλοι πάλι απαντούσαν με άλλα πιο δυνερά λόγια. Αλλοί μόνο στην ψυχή που δεν εφύλαξε το μοναχικό επάγγελμα άσπυλο, αυτοί, και μόνο την ώρα του θανάτου θα καταλάβει τι την περιμένει. Εγώ δε, που είδα σε αυτούς και άκουσα αυτά, παραλίγο θα απελπιζόμουν, βλέποντας και συγκρίνοντα την αδιαφορία μου με τη δική τους κακοπάθεια. Αλλά και η διαμονή και η διαρύθμιση του τόπου αυτού ήταν τέτοια. Και ποια ήταν... Ήταν γεμάτη σκότος, δυσοδία, εντελώς ρυπαρή και ξηρή, γι' αυτό και πολύ σωστά ονομάστηκε φυλακή και καταδίκη. Έτσι και μόνο η θέα της τοποθεσίας έφτασε για να διδάσκει την πλήρη μετάνοια και το πένθος. Αυτά όμως που για τους άλλους είναι δύσκολα, απαράδεκτα και ανεπιθύμητα, σε αυτούς που ξέπεσαν από την αρετή και τον πνευματικό πλούτο, γίνονται ευχάριστα και ευπρόζεκτα, διότι η ψυχή που στερήθηκε την προηγούμενη παρεσία προς το Θεό, που έχασε την ελπίδα της απάθειας και διέριξε τη σφραγίδα της αγνότητος, που της έκλεψαν τον πλούτο των χαρισμάτων, η ψυχή που αποξενώθηκε από τη Θεία Παρηγοριά, που αθέτησε το συμβόλαιο με τον Κύριο, που έσβησε μέσα τη το χαριτωμένο πύρου των δακρύων και που πληγώνεται αναπολώντας αυτά και κεντά το δίνειρά. Όχι μόνο τους προηγούμενους κόπους τους δέχεται ολοπρόφημα, αλλά πολύ περισσότερο επινοεί με ευσεβείς ασκήσεις να οδηγηθεί στο θάνατο. Αν βέβαια απόμεινε μέσα τη κάποιο πυνθύρας αγάπης ή φόβου του Κυρίου, όπως ακριβώς συνέβαινε σε αυτούς τους μακαρίους. Έχοντας στο νου αυτά και αναλογιζόμενοι το ύψος από το οποίο ξέπεσαν, έλεγαν «Εμνήστη με ενημερών αρχαίων», την πρώτη δηλαδή φλόγα του ζήλου μας. Άλλοι φώναζαν προς το Θεό «Πού εισή τα σου, τα αρχαία, Κύριε, α έδειξας τη ψυχή ημών εν αληθεία σου» μνήστητη του ομνηθισμού και του μόχθου των δούλων σου. Άλλος πάλι, ποιος θα με γύριζε στον παρελθόντα καιρό, στις μέρες που με προστάτευε ο Θεός, τότε που ο φωτεινός λίχνος του έφεγγε πάνω από την κεφαλή μου, την κεφαλή της καρδιάς μου. Με πολύ νοσταλγία εθιμούνται τα προηγούμενα κατορθώματά τους και κλαίγοντας γι' αυτά, σαν μικρά παιδιά έλεγαν, Πού είναι τώρα η καθαρότητα της προσευχής Πού το θάρρος και η παρησία της Πού το γλυκή δάκρυ Αντί του τωρινού πικρού Πού η ελπίδα της τέλειας Αγνότητος και καθάρσεως Πού η προσδοκία Της μακάριας απαθείας; Πού είναι η πίστης προς το γέροντα Πού είναι η ενέργεια της προσευχής Του εμά. εμάς Εχάθηκαν όλα αυτά Εξέλιπαν σαν να μην υπήρξαν καθόλου. Εξαφανίστηκαν σαν ανύπαρκτα και διαλύθησαν. Ενώ έλεγαν αυτά και θρηνούσαν, μερικοί τους προσεύχονταν να καταληφθούν από δαιμόνιο. Άλλοι κέντευαν τον Κύριο να αποκτήσουν λέπρα. Άλλοι να χάσουν την όρασή του και να γίνουν σ' όλους ένα αξιολείπητο θέαμα. Άλλοι να πέσουν παράλλητοι σε κρεβάτι αρκεί μόνο να μην δοκιμάσουν τα μελλοντικά εκείνα κολαστήρια. Εγώ τότε, αγαπητοί μου, ξεχάστηκα. Εισήλθα ολόκληρος μέσα στο πένθος τους και ο νους μου εχμαλωτίστηκε εντελώς, χωρίς να μπορώ να τον επαναφέρω. Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στη σειρά του λόγου. Αφού παρέμεινα 30 μέρες σε αυτή τη φυλακή, Επιστρέφω ανυπόμονο στο μεγάλο κοινόβιο, στον ηγούμενο δηλαδή. Αυτός δε ο πάνσοφος, βλέποντάς με σαν να είμαι άλλος άνθρωπος και σαν να τα χαμένα, κατάλαβε την ατία και μου λέει «Τι συμβαίνει, Πάτερ Ιωάννη, είδες τους άθλους των αγωνιζομένων» και εγώ του απήντισα. Τους είδα, Πάτερ μου, και τους εθαύμασα και μακάρισα αυτούς που έπεσαν και περνθούν, περισσότερο από εκείνου που δεν έπεσαν και δεν περνθούν για τον εαυτό τους, διότι με την πτώση τους εσηκώθηκαν και στάθηκαν σε μια κατάσταση που δεν κινδυνεύουν πλέον. Και εκείνο μου είπε «Πραγματικά, έτσι είναι». Και εν συνεχεία με την αψευδή του γλώσσα μου διηγήθηκε Προδεκαετίας είχα εδώ έναν αδελφό με υπερβολικό ζήλο, αγωνιστή και τόσο σπουδαίο, ώστε καθώς τον έβλεπα να καίει μέσα του τέτοια φλόγα, έτρεμα και φοβόμουν υπερβολικά τον φθόνο του διαβόλου. Μήπως με τη μεγάλη αυτή ταχύτητα που έτρεχε σκοντάψει σε κάποια πέτρα το πόδι του, πράγμα που συμβαίνει συνήθω σε που προχωρούν με ταχύτητα, και αυτό, δυστυχώς, έγινε. Και αμέσω μετά την πτώση του, αργά το βράδυ έρχεται σε μένα. Μου αποκαλύπτει γυμνό το τραύμα του, ζητάει έμπλαστρο. Παρακαλεί να το καυτηριάσω, πνευματικά. Ανησυχεί ο ίδιος υπερβολικά. Βλέποντας όμως το γιατρό να μην θέλει να του φερθεί απότομα, Εφόσον άλλωστε άξιζε να τον συμπαθήσει κανείς, ρίχνεται κάτω στο έδαφος, αγκαλιάζει τα πόδια μου τα λούζι με αύτονα δάκρυα και ζητάει να καταδικαστεί στη φυλακή αυτή που είδες. «Είναι αδύνατο», φώναξε, «να μην πάω εκεί». Έτσι αναγκάζει να μεταβληθεί η ευσπλαχνία του γιατρού σε σκληρότητα, πράγμα σπάνιο μεταξύ των αρρώστων και εντελώ παράδοξο τρέχει γρήγορα και παίρνει θέση ανάμεσα στους μετανοούντες, συμμερίζεται το πένθος τους και συμμετέχει σε αυτό πρόθυμα. Πληγώθηκε στην καρδιά από τη λύπη και την αγάπη του Θεού σαν με ξύφο. Με αποτέλεσμα να αποδημήσει σε οκτώ μέρες προς τον Κύριο, αφού προηγουμένως ζήτησε να μην αξιωθεί ενταφιασμού. Εγώ όμως αντιθέτως άξιο και εδώ στο κοινόβιο τον έφερα και τον έθαψα μαζί με τους άλλους πατέρες. Έτσι, μετά την εβδόμη μέρα της σκλαβιάς, την 8η μέρα λύθηκε από τα δεσμά και ελευθερώθηκε. Υπήρχε και κάποιος που αντελήφθηκε πολύ καλά πως ο προηγούμενος μοναχός δεν σηκώθηκε από τα ταπεινά πόδια του πριν να το Θεό και δεν είναι άξιον απορίας, διότι μέσα στην καρδιά του έβαλε την πίστη της πόρνης εκείνης του Ευαγγελίου και με μια παρόμοια πληροφορία κατέβρεξε και αυτός με τα δάκρυά του τα δικά μου αχρία πόδια. Όπως δε είπε ο Κυρίος, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Μάρκος Θήτα 23 Είδα εκεί ψυχέ που έρεπαν με μανία στους αρχικούς έρωτε. Αυτές λοιπόν, αφού έλαβαν αφορμή μετανία από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτό τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι ξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και κεντρίστηκαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος, στην αγνή πλέον εκείνη πόρνη, όπως περιγράφει ο Λουκάς στο 7ο κεφάλαιο 37 στίχο, δεν είπε ότι φοβήθηκε αλλά ότι αγάπησε πολύ και κατόρθωσε έτσι εύκολα να αποκρούσει τον ένα έρωτα με τον άλλον. Εύδομον Δεν το αγνοώ, θαυμαστή μου φίλη ότι σε μερικούς τα κατορθώματα των μακαρίων αυτών ανθρώπων που σας διηγήθηκα θα φανούν απίστευτα, σ' δίσπιστα. δύσπιστα, και σ' άλλους, ότι δημιουργούν απόγνωση. Ο γενναίος όμως άνδρας μάλλον θα ωφεληθεί. Θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογηρό ζήλο στην καρδιά του. Αλλά και αυτός που έχει λιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφοροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφτάσει. Αντίθετα, ο αμελής άνδρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μη τυχόν πέσει σε τέλεια απόγνωση και σκορπίσει και αυτό το λίγο που μέχρι τώρα κατορθώνει και εφαρμοστεί έτσι σε αυτόν ο λόγο τη γραφή από αυτόν που δεν έχει προθυμία και αυτό που νομίζει ότι το έχει, θα του αφαιρεθεί. Μαθέος, 25 κεφάλαιο, Λόγοι του Κυρίου, στίχος 29. Δεν είναι δυνατόν σε μάς που πέσαμε στο λάκο των ανομιών να ανελκυστούμε από εκεί, αν δεν καταδυθούμε στην άβυσο της ταπεινώσεω των μετανοούντων. Διαφορετική είναι η θλιμμένη ταπείνωση των πενθούντων και διαφορετικός ο έλεγχος και τη συνειδήσεως αυτών που ακόμα περιπίπτουν σε αμαρτίες. Διαφορετική επίσης είναι η μακαρία πλούτο ταπείνωσης που αποκτούν με την ενέργεια της Θείας Χάριτος οι τέλειοι. Ας μην διαστούμε αγαπητοί μου να γνωρίσουμε την τρίτη αυτή κατάσταση με λόγια διότι αδίκως θα τρέξουμε. Της δευτέρας καταστάσεως γνώρισμα είναι η πλήρης υποδοχή και υπομονή της ατιμίας, δηλαδή της ατιμόσεως. Εκείνον που ανήκει στην πρώτη περίπτωση, τον άνθρωπο δηλαδή που πενθεί, τον τυρανούν πολλές φορές οι αμαρτωλές και αναμνήσεις του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το παράδοξο. Δέκατον. Ο λόγος για τις ένοχες πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτεινό και για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίσουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια, ποιες από σκόπιμη εγκατάλειψη του Θεού και ποιες από αποστροφή του Θεού. Το μόνο που κάποιος με εξήγησε είναι ότι όσες μας συμβαίνουν από σκόπιμη παραχώρηση του Θεού έχουν σύντομη επανόρθωση διότι ο Θεός που μας παρέδωσε δεν μας αφήνει επί πολλοί του αυτές. ενδέκατο Όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων το δαίμονα της λύπης. Διότι αυτό έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής. Μας ενθυμίζει την προηγούμενή μας παρησία και προσπαθεί να χριστέψει την προσευχή μας παρησία να εννοηθεί σαν θάρρος μπροστά στο Θεό. Δώδεκατον. Μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτω να είστασε ανδρίο και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακας σου άγγελος. Όσο είναι ακόμη πρόσφατα το ζεστό τραύμα, τόσο ευκολότερα θεραπεύεται. Ενώ τα τραύματα που χρόνισαν, σαν παραμελημένα και αποσκληρημένα, δύσκολα θεραπεύονται. Και χρειάζονται για να γιατρευτούν πολύ κόπο και νηστέρι και ξηράφι και το εδώ πύρ των καυτηριασμών, δηλαδή το πύρ των εδώ θλίψεων, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πύρ τη κολάσεω. Πολλά ψυχικά δράματα που εχρόνησαν είναι ανίατα. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Πριν από την πτώση οι δαίμονες αποκαλούν το Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση τον αποκαλούν σκληρό. Εάν μετά από τη μεγάλη σου πτώση πέσεις σε κάποιο μικρό αμάρτημα και σου πει ο λογισμό ήθε να μην έφτανες, να μην σε εκείνο το μεγάλο. Τούτο το μικρό δεν είναι τίποτε το σπουδαίο. Μην παραδεχτείς αυτό το λογισμό. Και τα μικρά πράγματα έχουν τη σημασία τους. Πολλές φορές μερικά από αυτά τα μικρά, μικρά δώρα, καταπράειναν το μεγάλο θυμό του δικαστή. Δέκα των όποιος πραγματικά εξοφλεί αμαρτίες την ημέρα που δεν πένθισε την θεωρεί χαμένη, έστω και αν έπραξε κατά αυτήν μερικά άλλα καλά έργα. Δεκατον έκτον. Κανείς από τους πενθούντας α μην περιμένει την πληροφορία της συγχωρήσεως τη στιγμή του θανάτου. Διότι κάτι που είναι άγνωστο είναι και αβέβαιο. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε «Άφησέ με να αισθανθώ αναψυχή με την πληροφορία της συγχωρήσεως πριν αποθάνω και πριν απέλθω από τη ζωή αυτή απληροφόρητο. 17. «Αφού εμφανιστεί το πνεύμα του Κυρίου ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε». Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωση ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όσοι έτυχαν, έφυγαν από τη ζωή χωρίς αυτά τα δύο ας μην πλανώνται. Είναι δεμένοι. Δέκα των Μόνο αυτοί που ζουν στον κόσμο μένουν ξένοι προς τις πληροφορίες που ανέφερα και μάλιστα στην πρώτη, την εμφάνιση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους κοσμικούς αγωνίζονται με την ελεημοσύνη και καταλαβαίνουν την ωφέλειά της την ώρα του θανάτου των. Δέκατονένατον Όποιος θρίνει τον εαυτό του, δεν βλέπει το θρίνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. Να το ξαναπούμε. Όποιος θρηνεί τον εαυτόν του δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. 20. Ο σκύλος που δαγκώθηκε από κάποιο θηρίο εξαγριώνεται περισσότερο προς αυτό και από τον πόνο της πληγής μενετε σφοδρότερα εναντίον του. Παρόμοια συμπεριφέρεται προς τους δαίμονες ο μοναχός πληγώθηκε από αυτούς. 21. Όταν η συνείδηση πάψει να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόμπωση και στην άβληση αυτής της συνειδήσεως εξαιτίας πλήθους αμαρτιών. 22. Απόδειξης ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας, είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας πάντοτε χρεώστη. Τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους ικτηρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις λήψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους και τις αόρατες που προέρχονται από τους δαίμονες και για πολύ περισσότερες. 25. Ο Μωυσής, αφού αξιώθηκε να δει το Θεό στη Βάτο, επέστρεψε πάλι στην Αίγυπτο η οποία υποδηλεί το πνευματικό σκότος και ίσως υποχρεώθηκε να κατασκευάσει πλήνθους το Φαραώ, ο οποίος υποδηλεί τον διάβολο. Πλην όμως πάλι ανέβηκε στη βάτο και όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στο όρος συνά, το οποίο υποδηλεί τα ύψη των αρετών. Όποιος εννοείσε το παράδειγμα αυτό, ποτέ δεν θα απελπιστεί για τη σωτηρία του. Επτώχευσε και ο Μέγας Ιώβ, αλλά έπειτα απέκτησε διπλάσιο πλούτο. 26. Στους Ράθιμους, δηλαδή τους Τεμπέληδες, οι πτώσει μετά τη μοναχική τους κλίση είναι πολύ σοβαρέ διότι πλήττουν την ελπίδα της πνευματικής πρόδου και της κατακτήσεως της απαθία. Και διότι δημιουργούν την ιδέα ότι θα θεωρούνται ευτυχείς αν έστω το κατορθώσουν και σηκωθούν από το λάκο της αμαρτίας. 27. Πρόσεχε αδερφέ, πρόσεχε καλά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε από τον ίδιο δρόμο που πλανηθήκαμε αλλά από άλλον συντομότερο από τον δρόμο δηλαδή της ταπεινώσεως. Είδα κάποτε δύο που ευάδιζαν προς το Θεό κατά όμοιο τρόπο και στον ίδιο καιρό. Ο ένας ήταν ηλικιωμένος με περισσότερους ασκητικούς κόπους. Ο άλλος... Ήτανε νεαρός μαθητής. Και έτρεξε γρηγορότερα θα λέγαμε από τον ηλικιωμένο και ήλθε εκείνος πρώτος στο μνημείο της ταπεινώσεως. 29. Λόγος Ας προσέξουμε όλοι και ιδιαίτερα όσοι γνωρίζουμε τις πτώσεις να μην προσβληθεί η καρδιά μας από την όσο του ασεβούς διο... οριγένους, διότι βδελικτή αυτή όσος προβάλλοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, γίνεται ευπρόσδεκτη στους φιλίδωνους. Με τη μελέτη μου και την περισυλλογή μου, θα ανάψει μέσα μου πυρ, λέει ο ψαλμός, λάμδα ηττα. Μάλλον με τη μετάνοια μου θα ανάψει μέσα μου το πυρ της προσευχής, και αυτό θα κάψει κάθε αμαρτία. Τρία Όρος για σένα και τύπος και υπογραμμός και παράδειγμα μετανοίας ας είναι αυτή η προηγούμενη Άγιοι κατάδικοί που περιγράψαμε και δεν θα σου χρειαστεί σε όλη σου τη ζωή κανένα άλλο βιβλίο όσο του λάμψει μπρός σου ο Χριστός ο Υιός του Θεού και Θεός, κατά την ημέρα της Αναστάσεως. Εννοώ τη πνευματικής Αναστάσεως που θα σου φέρει η πραγματική και επιμελής μετάνια. Εσύ που μετενόησες, ανέβηκες την πέμπτη βαθμίδα. Εκαθάρισες με τη μετάνοια τις πέντε αισθήσεις και με την ακούσια τιμωρία και κόλαση Εγλίτωσες την ακουσία.